Ιστον Θεόκρητο παραπονιούνταν μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης Τώρα δυο χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα Το μόνον ἀρτιῶν μου εργων είναι μονο είναι υψηλή το βλέπω πολύ υψηλή της πίσεως η σκάλα το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι Ποτέ δεν θα ανεβώ δυστυχισμένος Είπε ο Θεόκρητος. Αυτά τα λόγια Ανάρμοστα και βλασφημίες είναι Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο Πρέπει να είσαι περήφανος και ευτυχισμένος Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι Τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα Και αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο Πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει Η στο σκαλί για να πατήσεις τούτο Πρέπει με το δικαίωμά σου να σε πολίτης εις των την πόλη. Και δύσκολος στην πόλη εκείνη είναι και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. Στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτας που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα.